Κεφάλαιο Κάπα Σίγμα σελίδα 589, στήχη 1 ως 32. Ο Παύλος απολογείται προς τον Αγρήπαν, ωστις τον θεωρεί Είπε Είπεδε ο Αγρήπας προς τον Παύλον, σου επιτρέπεται να ομιλήσεις περί του εαυτού σου. Τότε ο Παύλος, αφού όπως σε οι δικηγορούντες, ετέντοσε έξω από τον Μανδίαν ολόκληρο το χέρι του, απελογείται ως εξής. 2. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή βασιλέφα γρύπα, διότι μέλλον να απολογηθώ σήμερον ενώπιόν σου δύο λαϊκίνα για τα οποία κατηγορούμε από τους Ιουδαίους. Τρία. Είμαι δε ευτυχής για τούτο, διότι εσύ είσαι και κατεξοχήν γνώστης όλων των εθήμων που επικρατούν μεταξύ των Ιουδαίων και όλων των θρησκευτικών ζητημάτων που συζητούνται υπ' αυτόν. Δι' αυτό σε παρακαλώ να με ακούσει με υπομονή. Εάν αναγκαστώ διαμακρών να ομιλήσω. 4. Ποιο λοιπόν υπήρξε από την νεότητά μου ο τρόπο τη ζωή μου, την οποία εξ αρχή έζησαν μέσω του έθνους μου και προπαντό στην Ιερουσαλήμ, το γνωρίζουν όλοι οι Ιουδαίοι. 5. Αυτοί με γνωρίζουν από πρωτύτερα από την αρχή τη παιδεύσεω και των σπουδών μου εν Ιερουσαλήμ, εάν θέλουν να Οπότε θα βεβαιώσουν ότι έζησα και πολιτεύθυν κατά τα σαρχάς και παραδόσεις της ακριβεστάτης αρέσεως της θρησκείας μας. Έζησα δηλαδή και πολιτεύθυνο φαρισαίος. 6. Και τώρα ακόμη στέκομαι στο δικαστήριο να αυτό και δικάζομαι για την περιμεσίου ελπίδα που βασίζεται στην επαγγελία η οποία έγινε από τον Θεόν εις τους πατέρας μας. 7. Εις στην πλήρω δε και πραγματοποίηση τη επαγγελίας τάφτη. Ολόκληρος ο Ισραηλιτικός λαός που αποτελείται από δώδεκα φυλάς ελπίζει να φτάσει και για την ελπίδα του Ταφτίν τελεία διακόπως και συνεχώς νύχτα και ημέραντας θυσίας της λατρείας. Δι' αυτήν την ελπίδα κατηγορούμε βασιλέφα γρήπα όχι από άλλους στινάς αλλά από τους Ιουδαίους. 8. Διατί θεωρείτε απίστευτο μεταξύ σας ότι ο Θεός ανασταίνει τους νεκρούς. Είναι γενική πίστης του έθνου Σιμών ότι οι νεκροί θα αναστηθούν. Διότι λοιπόν δεν πιστεύετε στην αλήθεια αυτήν, όταν την κηρύττω επιβεβαιωθήσαν δια τη Αναστάσεω του Ισού, 9. Και εγώ υπίστησα στην ανάσταση του Ισού. Και νόμισα λοιπόν ότι όφιλον κατά του ονόματο Ισού του Ναζορέου ει πολλά εχθρικά συνεργεία να προβώ και πολλά δυσμενή και εναντία κατά αυτού να πράξω. 10. Πράγματι δε και έθεσε ει ενέργειαν τα εναντία τάφτανη εν Ιερουσαλήμη, και πολλού από του αγιασμένου μαθητά έκλεισα εγώ μέσα ει φυλακά, αφού έλαβαν την προτούτο εξουσίαν από του αρχιερεί, και όταν οι αθώοι αυτοί άνθρωποι εφωνεύονται, έδωκα την ψήφων μου κατά αυτών. 11. Και ει όλα στα συναγωγά, όπου οδηγούντο προ δίκην ει πολλέ περιπτώσει τιμωρών αυτού για ραβδισμών, προσεπάθω να του εξαναγκάσω να βλασφημίσουν το όνομα του Ιησού. Και επειδή με πλεονάζουσαν μανία παρεφερόμεν κατά αυτόν, του κατεδίωκαν ακόμη και μέχρι των πόλεων που είναι έξω από τα σύνορα τη Ιουδαία. 12. Και ενώ ενισχολούμεν με τα καταξιώσει αυτά και πήγαιναν στην Δαμασκό με εξουσία και άδειαν την οποία έλαβαν από του αρχαιρεί. 13. Κατά το μεσημέρι, όταν ακριβώ ο ήλιο έχει τη μαγαλύτερα λάμψη του και εξουδετερώνει με αυτήν κάθε αλοφόση στην υγιή, Ήδων εις των δρόμων ο βασιλεύ να λάμψει γύρω από εμέ και από εκείνου που επήγαιναν μαζί μου φως από τον ουνανόν ισχυρότερον από τη λαμπρότητα του ηλίου. 14. Ενώ δε όλοι μας μη αντέχοντες εις την αυτήν επέσαμεν κάτω εις την γην. Ήκουσα φωνή να μου ομιλεί και να λέγει γλώσσα νεβραϊκήν. Σαύλ, Σαούλ, δι' με καταδιώκεις. Είναι σκληρόν για σένα να πάνω στα σιδερένια καρφιά των βουκέντρων. 15. Εγώ δε είπων. Ποιο είσαι, κύριε. Ούτω δε είπεν. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σήκατα καταδιώκει. Διότι του διωγμού που κάνει στου οπαδού μου είναι ω να του κάνει σε μέ τον ίδιον. 16. Αλλά σήκω και στά σου όρθιο στα πόδια σου. Διότι δι' αυτό ενεφανίστην την για να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα και αυτόν που είδε τώρα και εκείνων που θα είδε ως άκυση στο μέλλον θα σου εμφανιστώ. 17. Και από του κινδύνου που θα διατρέξεις κατά την διακονία σου, τάφτην θα σε σώζω και θα σε ελευθερώνω από τον λαό των Ιουδαϊκών και από του εθνικού του, οποίους εγώ σε αποστέλλο. 18. Και σε αποστέλω εις αυτούς για να τους ανοίξω τα μάτια της διανίας ή να επιστρέψουν από το σκότος τη πλάνη και της αμαρτίας εις το φως της αληθείας και από την εξουσίαν του σατανά εις των θεών δια να λάβουν δια της πίστεως εις εμέ αμαρτιών και κληρονομίαν με εκείνου που έχουν αγιαστεί. 19. Ύστερον από αυτά βασιλέφα γρήπα δεν έγιναν στα στις οι οποίοι μου εδόθησαν κατά την ουράνιον εκείνη οπτασίαν. 20. Αλλά πρώτον εις τους κατοικούντας εις την Δαμασκόν και εις τα Ιεροσόλυμα, έπειτα δε και όλη την χώρα της Ιουδαίας και εις τα έθνη εκήριτον να μετανοούν και να επιστρέφουν στον Θεόν, πράτονται το εξής έργα αρετής άξια μετανοίας, δια τον οποίο να αποδεικνύεται αυτή ειλικρινή και πραγματική. 21. Ένεκα δε του ότι και εις Ιουδαίους και εις Εθνικού το αυτό Ευαγγέλιον, και ανεγνώριζα και στου Εθνικού ίσα προνόμια προ του Ισραηλίτας οι Ιουδαίοι, αφού με συνέλαβαν ει το Ιερόν, προσεπάθουν να με φωνεύσουν. 22. Αλλά Θεό με προστάτευσε και δεν με Κατόπιν λοιπόν τη βοηθεία αυτή και προστασία, την οποία έλαβαν από τον Θεόν στέκομαι σό και αυλαβή μέχρι τη ημέρα ταύτη και παρέχω μαρτυρία και ει μικρού και ει μεγάλου. Και με τη μαρτυρία μου αυτήν, δε λέγω τίποτε άλλο εκείνων που προείπαν ω μέλλοντα να γίνουν και η Προφείτε και ο Μωυσή. 23. Και δίδω απάντηση στα συζητούμενα μεταξύ των Ιουδαίων ζητήματα περί του αν δηλαδή ο Χριστό έμελε να υποστεί πάθημα σκληρών, περί του αν πρώτο θα ανεσταίνεται εκ νεκρών και περί του αν επρόκειτο να κηρύξει το φω τη Ευαγγελική Αληθείας, όχι μόνον στου Ιουδαϊκού λαόν, αλλά και στου εθνικού. 24. Ενώ δε αυτός έλεγε προς υπεράσπισήν του ταύτα, είπε φίλο με μεγάλην φωνήν. «Είσαι τρελός, Παύλε. Τα πολλά γράμματα που έμαθες σου έστρεψαν το μυαλό». 25. Ο δε Παύλος είπε «Δεν είμαι τρελός, εξοχότατε φίστε, αλλά λέγω λόγους αληθείας και διανύας σόφρονος και υγιού, 26. «Μεταχειρίζομαι όμως σήμερον τη γλώσσα αυτήν, διότι έχει γνώση περί το γεγονότων αυτών ο Βασιλεύς, προς τον οποίον με τόσον θάρρος και με τόση ελευθερία νομιλώ. Και δεν φοβούμε μήπως με διαψεύσει, διότι δεν πείθομαι ότι είναι άγνωστον εις αυτόν κανένα από τα γεγονότα αυτά περί των οποίων νομιλώ. Και είναι εις αυτόν γνωστά τα συμβάντα τα αυτά, διότι δεν έχουν γίνει απόμερών την αγωνία». Αλλά εις αυτήν την πρωτεύουσαν του Ισραήλ και κάτω από τα μάτια όλων των Ιουδαίων 27. Πιστεύεις βασιλέφ Αγρίπα εις τους προφήτας Γνωρίζω ότι πιστεύεις 28. Είπε δε τότε ο αγρύπα προς τον Παύλον Ο ακόμη και με πείθεις να γίνω χριστιανός 29. Ο δε Παύλος είπε «Θα ευχόμενες των Θεών, είτε εύκολα και με ολίγων κόπων, είτε δύσκολα και με πολλή προσπάθεια, όχι μόνον συ, αλλά και όλοι όσοι με ακούν σήμερον, να γίνουν τη ούτη, ο οποίο είμαι και εγώ, έξω από τα αλυσίδας μου αυτάς, τας οποίας εύχομαι κανεί από εσάς να μην δοκιμάσει». 30. «Κι όταν ο Παύλος είπε αυτά, εσηκώθη ο και ο Ρωμαίος Επίτροπος και η Βερνίκη και αυτοί που το μαζί του. 31. και όταν ανεχώρησαν, ομίλουν μεταξύ των και έλεγον ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έπραξε τίποτε άξιον θανάτου ή φυλακίσεως. 32. Ο αγρήπας δε ήπεν τον Αυτός ο άνθρωπος η δύνατο να είχε να απολυθεί ελεύθερος, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον κέσαρα.